Στοίχη 3 έως 21. Πώς πρέπει να ζει ο πιστός αναμεσων των άλλων χριστιανών. 3. Προς απόκτηση δε των νέων φρονηματων που θα σας αλλάξουν το νου, φωτιζόμενος εγώ από το χάρισμα του αποστολικού αξιώματος που μου εδόθη, διακυρίτω εις πάντα μεταξύ σας πιστών να μην έχει δια των εαυτών του φρόνημα υψηλότερων, παρ' εκείνο που οφείλει να έχει. Αλλά να έχει φρόνημα τέτοιο ώστε να σκέπτεται για τον εαυτό του συνετά και αληθινά, αναλόγως του χαρίσματος το οποίο ο Θεό εμήρασε στον καθένα. Μην νομίζετε δε ότι τα χαρίσματα δίδονται στον καθένα δια να του γίνονται αφορμή αμαρτωλή, καυχήσεως και αλαζονίας. Δίδονται ταύτα προ υπηρεσία των άλλων και του συνόλου τη Εκκλησία. 4. Διότι, καθώ ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, Όλα δε τα μέλη δεν έχουν το αυτό έργον. 5. Έτσι, η πολύ εντυπωσία πιστή, είμαιθα ένα σώμα ένα τη ενώσεώ μα με το Χριστόν, ο καθένα δε είμαιθα μέλη αλλήλων και συνεπώ οφείλουμεν ταπεινοφρόνω να συνεργαζόμεθα και να υπηρετεί ο καθένα το όλον σώμα τη Εκκλησία. 6. Έχοντε δε διαφόρου ικανότητα ανάλογα με την χάρη του αγιού πνεύματο η οποία μα εδόθη, α αρκούμεθα ει και α μην ζητούμεν σε εκείνα που δεν μας έδωκε το πνεύμα. Είτε δηλαδή έχουμεν προφητείαν, ας προφητεύουμεν ανάλογα με το βαθμό του χαρίσματος το οποίον ἐδόθη η σέκα προφητεύοντα σύμφωνα με το βαθμό της πίστεώς του. 7. είτε έχουμεν χάρισμα εκκλησιαστικής διακονίας, ας μένουμεν στο χάρισμα τούτο της διακονίας. Είτε κανείς είναι διδάσκαλος των θείων αληθιών, Ασμένει εν τη διδασκαλία και α αρκείται να εξηγεί τα υπό των προφητών αποκαλυπτωμένα και στον των λόγων του Θεού περιλαμβανωμένα αληθεία. 8. Και εκείνο που έχει το χάρισμα να προτρέπει στην αρετήν και στην εφαρμογή των θείων αληθειών, τα οποία αποκαλύπτει μένω προφήτη, εξηγεί δε ο διδάσκαλο, α μένει στο έργο τη προτροπή. Εκείνο που έχει κλείσει να μοιράζει από τα αγαθά του στου πτωχού, Ας πράττει τούτο με αφέλεια, χωρίς επίδειξη η άλλα εγωιστικά ελαττήρια. Εκείνος, στον οποίον ανετέθει επιστασία και φροντίς και επιμέλεια οποιοδήποτε καλού έργου, ας επιστατεί με προθυμία και δραστηριότητα. Και εκείνος που κάνει η α ας ελεεί με χαρά και προσύνιαν. 9. Η αγάπη. Ας είναι ειλικρινής και ελευθέρα από υποκρισίαν. Να αποστρέφεστε με όλη σας τη δύναμη των πονηρών και να είστε προσκολλημένοι στο αγαθόν. 10. Δια της φιλαδελφίας να γίνεστε φιλόστοργοι μεταξύ σας. Να προλαμβάνει ο καθένας του άλλους, εις το να τους αποδίδει την τιμή. Έντεκα. Εις την προθυμία και των ζήλων που απαιτείται δια κάθε έργων θεάρεστον, να μην είστε δυσκίνητοι και οκνηροί. Εσωτερικές σας πνευματικές δυνάμεις να είναι από θερμήν αφοσίωσιν και πάντοτε ζεστέ από την πνευματική φλόγα του πνεύματος. Διόλον δε αυτών να υπηρετείτε ως αφοσιωμένη δούλη των Κύριων. 12. Η ακλώνητος ελπίσταση στα μέλλοντα αγαθά να σας γεμίσει χαράν και να σας ενισχύει, διαναδεικνύεται υπομονήν στην θλίψην και να επιμένετε στην προσευχήν από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαίαν βοήθειαν, διόλας αυτά στα αρετάς καθώς και στα δυσκόλους του βίου περιστάσεις. 13. Να γίνεστε συμμέτοχοι και βοηθήστε τας ανάγκας των χριστιανών και να επιδιώκετε την φιλοξενία, χωρίς να περιμένετε οι ξενιτευμένοι αδελφοί να σας ζητήσουν αυτήν. 14. Να εύχεστε διε εκείνους που σας καταδιώκουν. Να εύχεστε και να λέγετε καλά δι' όλου και ποτέ να μην καταράστε. 15. Χαίρετε μαζί με εκείνου που χαίρουν και κλαίετε μαζί με εκείνου που κλαίουν. 16. Να έχετε μεταξύ σα τα αυτά φρονίματα και σχέσει αρμονικά. Μη αποβλέπετε και μη επιζητείτε τα συψηλά διακρίσει και τιμά, αλλά να συγκαταβαίνετε προ του ταπεινού και να συμμερίζεστε την ταπεινή του θέση και ασημότητα. Μη σχηματίζετε δια τον εαυτό σας το φρόνημα ότι είστε συνετοί και έχετε εσείς όλη τη γνώση ώστε να μην σας χρειάζεται από άλλον σύμβουλή. 17. Μη αποδίδετες κανένα κακόν αντί κακού που σας έκαμε. Να είστε προνοητικοί και προσεκτικοί ώστε η διαγωγή σας να είναι έντιμος και να παρουσιάζετε καλοί στα μάτια όλων των ανθρώπων για να μη σκανδαλίζονται ούτε εξ αυτής και σχηματίζουν κακήν ιδέα για το Ευαγγέλιο. 18. Όσον εξαρτάται από εσά προσπαθείτε να έχετε ειρηνικά σχέσεις με όλους, αν είναι δυνατόν τους ανθρώπους. 19. Μη ζητείτε αγαπητοί με εκδικήσει να υπερασπίζετε τον εαυτό σας, αλλά δώσατε τόπον στην την του Θεού να έλθει και να κάνει αυτή την εκδίκηση, διότι είναι γραμμένον «Εγώ θα κάνω την εκδίκηση, εγώ θα τα αποδώσω», λέγει ο Κύριος. 20. «Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρό σου, δίδε ψωμί και σε αυτόν. Εάν διψά, φέρε του νερό να πεί. Διότι αν πράττεις αυτό, θα μαζεύσεις επί της κεφαλής του, σαν άλλα κάρβουνα αναμένα, σωρούς εντροπής και ο συνειδήσεως». 21. Μην νικάσαι από το κακόν, ώστε διαπαραφορών και εκδικήσεων να παρασύρεσαι κι εσύ σε αυτό. Αλλά νίκα με τον καλόν τρόπον και με την αγαθοεργίαν το κακόν. Αυτά είναι τα καθήκοντα τα οποία ο καθένας σας ως μέλος της Εκκλησίας πρέπει να τηρεί απέναντι των άλλων χριστιανών αδελφών του.